Ναι ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Άγκωνης Γεωργιάδης του σκότα στη Ρόδο για διακοπές ε, και αποφάσισε προς τιμή του και προς τιμή θύμησε και την Νόδε Ήθελε να κάνει μια συνάντηση μαζί μας, να ακούσει κάποια προβλήματα ε, της περιοχής μας Η σύσκεψη έγινε στα γραφεία της Νόδε, είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά μέλη της, ε, της Νόδε Ήταν εκεί πέρα και ο μας και οι πολιτευτές μας ε, ήταν μια σύσκέψη, διάρκεισε περίπου δύο ώρες. Θέσαμε του προβληματισμούς, θέσαμε τα προβλήματα της περιοχής. Κυρίως συζητήσαμε για το θέμα ε, της κατάργησης του μειωμένου ΦΠΑ των νησιών μας, το οποίο, ε, όπως καταλαβαίνετε, και όπως γνωρίζουμε όλοι έχει επηρεάσει πάρα πολύ την αντιγωνιστικότητα των νησιών μας. Μιλήσαμε για την, ε, το πόσο έχει επηρεάσει ε, και η αύξηση του ΦΠΑ... Τη δοδεκάνσο, τις επιχειρήση. Ε, το είπαμε ότι να μην βλέπει ότι είναι τώρα διακοπέ εδώ πέρα τον αύριο που ε, οι ρόδος και τα νησιά φύζουν από ζωή. Στην πραγματικότητα και εμεί ζούμε τα προβλήματα που ζηθεί η Ελλάδα ε, και ενισχύσει μας ζουν μια κατάσταση που είναι πρωτόγνωρη για μας τον τελευταίο χρόνο. Ε, μιλήσαμε για το ΠΑΠΑ έχουν φύγει από τα νησιά μετανάστευση για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Του παραθέσαμε λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα. Και είπε ότι συμφωνεί, το βλέπει και ότι η Νέα Δημοκρατία ε, και ειδικά η Νέα Υγεσία ε, θα σκύψει πάνω από αυτά τα προβλήματα. μιλήσαμε επίσης, επίσης και τα προβλήματα υγείας που έχουμε και στο νοσοκομείο και σε όλα τα νησιά, τα κέντρα υγείας που είναι υποστελεχωμένα. Και βέβαια είπε ότι θα είναι κοντά στα, στα νησιά. Ε, η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ ε, το να μειωθούν ε, οι ε, συντελεστές και να προσπαθήσει να δει τι μπορεί να κάνει για να επιστρέψει το καθεστώς των μειγμένων ε, συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, είναι ένα πράγμα δύσκολο όμως είναι ένα πράγμα το οποίο θα το προσπαθήσουμε.